Hello. <laughs> Είναι αυτό που θα να των χιλιάδων συμβασιούχων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι για πολλά χρόνια στην εργασία. Είναι ο Αλέξης Τσίπρα, όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πάει στους συμβασιούχου εκεί του Δήμου Αθηναίων και είχε πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πολύ λογικό, ένας υποψήφιος πρωθυπουργός συνήθω τάζει, το έχουμε ζήσει μάλλον και το επιλέγουμε και μας αρέσει πάρα πολύ να τάζει ο επόμενος Πρωθυπουργό, όσο πιο πολλά ταξίματα τόσο καλύτερα τα πάει. Αλλά εδώ είναι ωραίο το χειροκρότημα, η ελπίδα. Μέσα σε αυτό το χειροκρότημα των εργαζομένων από κάτω υπάρχει, φαίνεται ακόμη και τώρα η ελπίδα που ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτό ο άνθρωπο που του στάζει, ότι θα του διορίσει και θα λύσει το θέμα του, λέει την αλήθεια. Α μείνουμε σε αυτό, α κρατήσουμε το αισιόδοξο. Πόσο εύκολα ελπίζει ο κόσμο, ο Έλληνα λαό, όπω έλεγε και ο Γιώργο Παπανδρέου. Το πλήρε κείμενο. Πολύ σύντομα λοιπόν θα φανεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ποιοι είναι εκείνοι που αγωνιούν για το μέλλον του του τόπου και της κοινωνίας και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται άκρητα τις επιταγές των τεχνοκρατών που δεν τους ψήφισε κανείς για να ελέγχουν και να κυβερνάν σήμερα τη χώρα Ποιοι είναι αυτοί που νοιάζονται για τις κοινωνικές ανάγκες και ποιοι είναι όλοι όσοι νοιάζονται μόνο για την τήρηση του Μνημονίου και για τις καλές σχέσεις με την εγχώρια διαπλοκή που τους στηρίζει Σα κατηγορώ ότι πρέπει να γνωρίζετε το πριν. Και από πριν τα λέγαμε. Είναι ο Χρήστο Πύργα, αυτό ο οποίο, απαντώντα στο σχετικό ερώτημα για το σχετικό θέμα των συμβασιούχων των σκουπιδιών στους δρόμου, λέει όχι. Εμεί λέγαμε πάντα τα ίδια. Πάντα λέγαμε ότι δεν θα του βάλουμε όλου αυτού μέσα. Έχουμε μια συνέπεια. Είναι ο Χρήστο είναι πασόκ, κανονικό ωραίο πασόκ που λέει τα πάντα. Είναι ικανό να πει τα πάντα χωρίς να φοβάται τίποτα απολύτως Τον ρωτήσανε στην σχετική κουβέντα, στο σχετικό κανάλι και απάντησε Δεν μπορεί συγκεκριμένες πάγιες ανάγκες του ελληνικού δημοσίου Να καλύπτονται μόνιμα από συμβασιούχου. Όπως δεν μπορεί και οι με όποιε διαδικασίες Γιατί ξέρετε οι υπάρχουν ε, πολλών ειδών και πολλών κατηγοριών σαν τους συμβασιούχους που είναι στην τοπική αυτοδίκηση αυτή τη στιγμή επομένως δεν μπορεί να μην τιμήσεις το σύνταγμα της χώρας και να πει. ότι... Δεν το ξέρετε ο Πριν λένε σας κατηγόνω ότι πρέπει να γνωρίζετε το πριν και από πριν τα λέγαμε. Χιλιά συγνώμη. <Συσχερή> Είχατε δώσει κάποιε υποσχέσει, οι και δεν τηρήθηκαν. Εγώ αυτό που θέλω να πω: Δεν δώσαμε ψεύτικες υποσχέσει. Και η Σία Αναγνωστοπούλου, η Λευτήνα, του Νατουσίριζα, και αυτοί για το ίδιο θέμα: Ότι δεν έχουν δώσει ψεύτικες υποσχέσει. Λέει η μία. Ο άλλο λέει ότι, ότι είπαμε, το λέγαμε και παλιά, το λέμε και τώρα. Και λίγο νωρίτερα, Αλέξη Τσίπρα που έλεγε: Θα σα βάλουμε όλου στο. Δημοσιολέξη ο Τσίπρας έλεγε το σωστό, γιατί όλοι αυτοί όντω καλύπτουν οι άνθρωποι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Απλά τώρα επειδή έχουν έρθει στην κυβέρνηση πρέπει να βγουν κάποιοι βουλευτέ στην αρχή, τις πρώτες μέρες, μπορείς στο τέλος δεν ξέρουμε ποιος άλλος, για να το γυρίσουν και σε αυτό το τομέα το θέμα. Έχουμε προτάσεις, επειδή η χώρα πρέπει να εκτοξευθεί και πηγαίνει προς εκτόξευση, Γενικότερα σε όλου του τομεί για να γίνει αυτό, πρέπει να απαλλαγούμε από βαρύδια. Βαρύδια είναι η συνταξιούχη και το θέμα το έθεσε πάρα πολύ σωστά ο Βασίλη Λεβέντη. Λυπούμε γιατί είμαστε μια χώρα ανοχήρωτη, απομονωμένη. Φτωχεύσαμε. Με τι κότσια εμεί τώρα θα παλέψουμε. Στην Τουρκία η σύνταξη είναι 200 ευρώ. Η Ρωσία, πώ έκανε, πήγε στο διάστημα. Γιατί έδινε 80 ευρώ σύνταξη το μήνα.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 Έτσι λοιπόν, μα αποκάλυψε πώ θα πάμε στο διάστημα. Δεν έχει σημασία αν θέλουμε να πάμε στο διάστημα. Αν θέλουμε πάντω να πάμε, ο τρόπο είναι να παίρνουν 80 ευρώ οι συνταξιούχοι. Γιατί αυτό έκανε και η Σοβιτική Ένωση. Έτσι πήγε στο διάστημα με 80 ευρώ σύνταξη από τη δεκαετία του 60. ευρώ του πλήρωνε ε, οι συνταξιούχοι τη Σοβιετική Ενώσεω και 200 ευρώ είναι στην Τουρκία. Η Τουρκία βέβαια με 200, γι' αυτό και αυτή δεν έχει πάει στο διάστημα. Πρέπει όλοι να γίνουν 80 ευρώ, να θυσιάσουμε του συνταξιούχου για να καταφέρουμε ω Ελλάδα να πάμε στο διάστημα. Νομίζω είναι το όνειρο, ο στόχος όλων να φτάσουμε στο διάστημα. βρήκε τη λύση ως πολιτικός που τολμάει και λέει προτάσεις στο δημόσιο λόγο, στον οποίο εμφανίζεται μέρα, κάθε μέρα, πέντε-έξι φορές και λέει αυτές τις καινοτόμες προτάσεις που είναι λίγο δύσκολο να τις καταλάβουμε όλοι οι υπόλοιποι γιατί είναι μπροστά, πολύ μπροστά. Είναι ψηλά, όχι μπροστά, είναι ψηλά πολύ ψηλά ο Βασίλης Λεβέντη, σήμερα τα απόγευμα στη Βουλή θα έχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Πάνος Καμένος θα απαντήσει μετά από μέρες σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Πλοία, τηλέφωνα, εφοπλιστές, μαρινάκης, καταγγελίες, κατάδικοι, αξιωματικοί του λιμενικού, ένα μεγάλο μπέρδεμα, ένα μεγάλο θέμα διαπλοκής, ηθικής, ναυτιλίας, εμπορίου, ό,τι θέλετε. Βάλτε τα όλα μέσα, ισχύουν. Και επειδή χτε ο Αλέξη Τσίπρα έδωσε μια συνέντευξη που αφήνει ή δεν αφήνει, αφήνει μια μικρή χαραμάδα για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ τη Φόβη Γεννηματά, όλο αυτό μας κλώνησε. Και θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε από αυτήν εδώ την ώρα, το μετερίζει το ραδιοφωνικό, την, και να ατσαλώσουμε τη σχέση Τσίπρα-Καμένου. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη... Επιμονή και την αποφαστικότητά του. <Τι> να πει και, και, και τα του χώρε και φίλοι θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι ο Πάνος ο Καμένος Τι είναι ένας μπούλης <χει> <χει> Αυτά είναι από το παρελθόν Αυτά είναι από το παρελθόν το, στο ένα ευχαριστή τον Πάνο τον Καμένο γιατί χωρίς αυτό δεν θα ήταν πρωθυπουργός στο άλλο τον είχε πει και μπούλης, Στην πορεία είχαν γίνει όλα αυτά και επειδή ξέρω ότι όλοι έχετε την αγωνία να μην διαταραχθεί αυτός ο τόσο επιτυχημένο κυβερνητικό συνασπισμό ακροδεξιών και αριστερών Και νομίζω ήταν κάτι που δεν το είχαμε και το έχουμε όλοι ανάγκη. Και βλέπουμε ότι είναι και αποτελεσματικό εκτό των άλλων γιατί σε όλου του τομεί πετυχαίνει. Όμω σε όλου του τομεί πετυχαίνουν κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίε έχουμε να μετράμε όλοι. Να μην ανησυχείτε, θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν θα διαλυθεί γιατί υπάρχει αγάπη στο βάθο. Τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώ μία φιλική σχέση. Με τον Πρωθυπουργό δεν απλώ μια φιλική σχέση, είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων. Do I tell the story of how the life... Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με πιστεύετε απόλυτα. Επομένως θα πάτε μέχρι τέλους ε, μαζί Θα πάμε μέχρι τέλους Σχέσεις με τον Πρωθυπουργό Δεν απλώς μία φιλική σχέση Δεν answer... απλώς μία φιλική σχέση Είναι μια πολύ βαθιά σχέση the stars burn away and she'll be there. tell you that this Μην. να μην χωρίσει και ποτέ Είναι τόσο καλή και αισθητικά και πολιτικά Και αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν Και κυρίως προβάλλουν αντίσταση Σε όσα θέλει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε Τέτοια αντίσταση έχουν να δουν Οι Γερμανοί και γενικότερα Οι Ευρωπαίοι, οι οι γκάνγστερς Όπως είχε πει ο Τσίπρας Πάρα πάρα πολλά χρόνια, οπότε να τους έχουμε εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά τόσο επιτυχημένα. Ο επόμενος πρωθυπουργό της χώρας, αν όλα πάνε άσχημα, ο Κυριάκο Μητσοτάκης έκανε μια περιοδία στην Θεσσαλία μέσα στον Κάφσονα, πήγε και μίλησε, δεν ξέρω αν έχετε δει μια σχετική φωτογραφία που είναι στον κάμπο, έχει, είναι εκεί και μιλάει, καταρχήν είναι ένα μελισσοκόμο, του δείχνει και ο μελισσοκόμος τα δικά του, το τι γίνεται στα social media Το, το, την κάλπη με τα αμελίσια, γενικότερα πολλά εφιολογήματα, προσφέρεται βέβαια και το φυσικό όλο του Κυριάκου. Το άλλο ωραίο είναι ότι βγάζει ένα λόγο εκεί, μιλάει σε κάποιου αγρότε και έχουν κάτι σε σανό. Οι αγρότες, δε μάτια σανό, όπω είναι αραδιασμένα στα χωράφια, έχει κάτι σε κάθε ένας πάνω σε ζυγισμένα, στοιχισμένα σανό, δε μάτια Κάθονται και ενώ είναι καθήμενοι πάνω σε αυτά, απορροφημένοι, αποσβολωμένοι άνθρωποι, παρακολουθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο ξεπροβάλλει στο φόντο. Πάνω από τα δεμάτια Σανό, ο Κυριάκο ως συνέχεια να το πει κανεί. Κατάληξη, απόληξη, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Εμεί δεν τον μπορούμε εδώ να περιγράψουμε την εικόνα, γιατί είμαστε, δεν μπορούμε να τη δούμε. Την περιγράφουμε όσο μπορούμε, ο καθένα με τη φαντασία του. Μπείτε, δείτε την. Είναι πολύ ωραία, θα σα φτιάξει τη μέρα έτσι και αλλιώ. ή και τη βδομάδα μπορεί. Όμω ο Άδωνη, πριν δει το Σανό, είχε περιγράψει τι εικόνε του Θεσσαλικού κάμπου. Φαντάσου, ο Κυριάκο ο Μητσοτάκης. Σαββατοκύριακο με κάψωνα γυρνάει τη Θεσσαλία χωριό χωριό πηγαίνει σε μελισσοκόμους, πηγαίνει σε χροτικούς εταιρισμούς πηγαίνει σε αγρότες στα χωράφια δες, δες, σα, θα σας αρέσει δες το, βγάλτε το αυτά να βλέπει ο κόσμος Το πρόεδρο της νέας δημοκρατίας να είναι χθε το μελισσοκόμο και να ανοίγει την κυψέλη μπροστά του και να βλέπει και να του εξηγεί πώ βγαίνει το μέλι Δες, σα, θα σας αρέσει, δες το. Το πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι στον Κτινοτρόφο και αν εκεί πέρα δίπλα. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε, κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή πήγε στον Κάφσονο, στο Μελισσοκόμο και στον Κτινοτρόφο, είναι ένα επιχείρημα τράνταχτο και επειδή με μεγάλη αφοσίωση παρακολουθούσε όλα όσα του έλεγε ο Έρμος ο και ο Έρμος ο κτηνοτρόφος και μετά τα μοιράστηκε με τους άλλου που καθόντουσαν πάνω στο σαν ωραίες ιδέες, θα μας καταργήσουν έτσι όπως πάνε, μας έχουν ήδη καταργήσει με όλα αυτά που κάνουν, Παλεύουμε εμείς εδώ σε έναν αγώνα επιβίωσης όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Γιώργος Αυτιάς μιλούσε εκεί και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στον Πάνο Σκουρλέτη. Πάμε να δούμε τι τουιτάρισε ο κύριος Σκουρλέτης. Πάνο μου, η πολιτική δεν γίνεται μέσω του Twitter Σε βλέπει και ο Σκουρλέτης. Λοιπόν, σε ο σκουρλέτης. ευχαριστώ το Πάνο το Σκουρλέτη. Ε, σε παρακολουθεί. Ε, είναι φίλος χρόνια ο Πάνος ο Καλώς. Σκουρλέτης. Πάνο μου, Δεν καλέ μου φίλε, πάνω Σκουρλέτη. Με το που το είπε έτσι όπως το είπε, ενεργοποιήθηκε κατευθείαν μέσα μας ο συνείρμος. Από τη μια η Ιταλική Γερμανή. Δεν θα στην κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε, νερό. Για να σε βρουν, να αναστατώνουν την Αθήνα. Εγώ τώρα είμαι και εγώ με τώρα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως το κρύβει στην κουζίνα. Κάτι άλλο. Κατεβάζω του αγγέλους από τον ουρανό και του φέρνω επιγεί. Κάνω ανάσταση νεκρών. Έτσι να παίζει με το θάνατο κρυφτό. Αυτοί να σκίζουν τα τεύχη τα κρυμμένα Εγώ δεν το δέχομαι Εμένα μου στείλει mail τρόικα Το σκίσω το ξέρετε Μη σε τρομάζει το δίπλο κυνηγητό Εσύ του Γερμανούς Κι αυτή εμένα. εμμένα Τουρουτουμ τουρουτουμ Πού είσαι τώρα Και σε έχω χάσει Καλέ μου φίλε πάνω Σκουρλέτη Πού είσαι τώρα Και σε έχω χάσει Μικρέ μου ήρωα Πάνω Σκουρλέτη <Πίσαι> Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε, πάνω σκουρλέτη. Όπου κι αν είσαι, θα έχει γεράσει. Ντουρουτούμ, τουρουτούμ, μικρέ μου ήρωα. Πάνω σκουρλέτη. Τέλος. Νερό. Ο κυβερνητικός. Τέλος Νερό. Νερό δεν άντεξε μετά από όλο αυτό το τραγούδι. Αντικαταστήσαμε το μικρό ήρωα με τον πάνω σκουρλέτη. Καμία απολύτω σχέση. Αλλά επειδή το είπε ο Αυτιάς, το είπε με τον ίδιο ρυθμό. Οπότε. Έβγαινε κανονικά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα. Το 2 11 είναι το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Δεν ζητάτε παραγγελίε για την Παρασκευή. Λέτε όλα αυτά που θέλετε να πείτε. Ξένοι, γνωστοί, ειδικοί μα, συγγενεί ή ό,τι άλλο θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ. Αφήνουμε κενό. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο τυπαπάκυριαλfm.gr. Μάριο Καγί ρυθμίζει τον ήχο και για την κομμωδία θα μιλήσουμε τώρα. Έχουμε τους δύο κατεξοχήν ειδικού. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικό λαό πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε. Πριν από τι εκλογέ, λέγοντα ψέματα στον ελληνικό λαό, έχει μετατραπεί ο κυβερνητικό θεατή αυτό σε μια κομμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κομμωδία παρά δράμα. A meta przygadnij z tykono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 Λέμε καημό ότι και καλά αυτό είναι το διακύβευμα, ότι πρέπει να πάμε στο διάστημα. Αλλά φταίει ο συνταξιούχο που παίρνει ο στρατιωτικό και ο δικαστικό με 2 και τρει και όλοι οι υπόλοιποι πάνω από 80 ευρώ. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Θέλετε να πάμε στο διάστημα, φαντάζομαι όλοι θέλετε. Ποιο δεν θέλει. Άρα η λύση είναι συντάξει των 80 ευρώ. Είναι η πιο ρεαλιστική πρόταση, η πιο σωστή πρόταση, τεκμηριωμένη και μετρημένη, όχι στον αέρα λόγια, που έχει κατατεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέχρι να πάμε στο διάστημα έχουμε να κάνουμε και έναν πόλεμο. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα τεράστιο έργο. Μάχες ανοιχτές. Γι' αυτό το λόγο σας καλώ και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευτείτε όλοι σε αυτή τη μάχη. Combat. Starring Rick Jason. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Και And... Σας ζητώ να πολεμήσετε με τα θηρία, με τα τέρατα. Η χώρα είναι σε πόλεμο, η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο. Σε αυτό το πόλεμο δεν πρόκειται να πάμε σαν χαρούμενοι πρόσκοποι. Τώρα θα τους νικήσουμε. Και θυμηθείτε, το μου το τίναξε στον αέρα. Ο Ζέρβας μαζί με τον Βαλουχιώτη! Ο μου στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Starring Βαδίζουμε κάτω από πυκνά πειρά. And Rick Jason. Δίνουμε τη μάχη τη Συμπούρας. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα, θα κερδίσουμε και το πόλεμο. Γεια σας! Κάνουμε ό,τι μπορούμε ενόψη και της απογεωματινής συζήτησης στη Βουλή να στηρίξουμε το σύμμαχο του Αλέξη Τσίπρα τον Πάνο Καμένο και το σύμμαχο του Πάνου Καμένου τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή. Για όλα αυτά τα άδικα που κυκλοφορούν ως φήμες την, τις τελευταίες μέρες να στηρίξουμε γενικώς το κυβερνητικό δίδυμο γιατί είναι αποτελεσματικό, είναι αυτό που χρειάζεται στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Λαός, μέρος Α. Εγώ μέχρι να βάλει εκείνο το γαμικό διαφυστικό με το αριστερή του κόλου και γίνεται και σε αριστερό, ψήνσακουέ είναι 50 χρόνο, το οποίο μόλι βλέπω και μένω στο site μέσα συνειδηώ τη μαθαία που είχα κάνει τόσα χρόνια. Οφείλαν σα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, αλλά θέλω να με βοηθήσει Υφυλε. Έχω μπει τώρα αριστερή του κόλου.com, παίρνω και μου βγάζει διάφορα κολαράκια. Πρόσεξε, σου λέω εδώ τα έχω μπροστά μου στην οθόνη. Έχει πεπονάκι, πλαδαρό, τριχωτό, ξυπσμένο και άλλη μια κατηγορία που λέει του κόλου. Τι να πατήσω ο δεκαβάτο για να γίνω κι εγώ αριστερό του κόλου. Ποιο πιστεύεις από τα 5. Αυτό που λέει πάνω μνημόνιο. Ή τον κόλλο που λέει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτό. Εσύ. Είσαι αριστερός. Εσύ. Εσύ. Εσύ. Όχι. Νίχανεις χρόνο. Γίνε αριστερός αμέσως. Άλλαξε τη συνείδησή σου, την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς. Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζει ιδεολογία, αλλάζει ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπε τώρα στο αριστερό.gr και στο αριστερήτουκόλου.gr Βάλε και λίγο κουτσούμπα Βάλε τα άσπρα μου. Γίνε κρίνο και βγες από τη γλάση. Και να κάθισε λέει. εδώ από τη γλάστρα μου. Και πλάι μου να γιορτάσω κι εγώ. Απριλιομάη μου. Πάρε και μνημόνια ξανά. Φόρα και μια χάντρα. Φαλάσσια. Really... Σ' αγαπώ, σ αγαπώ. Δώσε μέτρα. Σ' αγαπώ, σ αγαπώ. Saga po po 2 metra na pi Να φτιάξει. Για πε. Λοιπόν, βάλε λίγο κουτσούμπα να πούμε γιατί δεν ξέρω. Κουτσούμπα που πού να βάλω, παιδί μου, πού κολλάει κουτσούμπα. Μπορέσει, μπορεί να αλλάξω τα πράγματα, να υπογράψω. Δε δε... Θα δε... Θα πράγματα. Δε... Δεν θα αλλάξω τα πράγματα. Δεν θα αλλάξω. Εντάξει, τώρα τι να πω. Ε, τα χει πει όλα τώρα. Ή κάτι πήρα να πω και εγώ με, με τελείωση. Το ξέρω, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Βάλ τον όμω, σου λέω, γιατί το 18-19 το μου κοκκινίζει λίγο. Μου κοκινίζει. Βάλτονται, βάλτον. Σ' αγαπώ, σ αγαπώ που με βάζει σε ένα πύργο ψηλό. Να διατάζεις Κάμα πέσω από εκεί Βασιλιά μου Θα βρεθείς μέσα στην Αγκαλιά μου This is a pipe Αυτό είναι μια πίπα Τι έπιασε σήμερα να μα θυμίσει τον Ανδρέα που ξεκίνησε η καταστροφή τη χώρα, γι' αυτό ο... να θυμάστε, να μην ξεχνάτε, γιατί ξεχνάτε. Τα... Και θέλετε νέους Ανδρέε. Ο... Ναι, ο... καταστροφέ ο... τη χώρα θέλετε. Α τα κομμενίσματα, μην το πας εκεί. Τα για του Ανδρέα πλέον, μην τα... Ναι, δεν ήταν τα κομμενιλίκα το θέμα μόνο. Ναι. Το πιο καλό του κομμενάκι εσεί ήσασταν, δεν. Όχι οι Δήμητρε και διάφορε άλλε. Έπρεπε τον το Καλά, ναι. Γεια σου έφυγαράκι καβιά. Oh, πού με ξέρει, oh. Αλήθεια. Ε, έχω ακούσει, φίμε, φίμε, έχω ακούσει. Κα σου πω κάτι, εκθεστο Δύμιο έλεγε ότι οι δημοσιογράφοι που αναφέρονται στα σκουπία για το τουρισμό, είναι λαμόγια για κάτι τέτοιο. Συμαχέ μπροστά μη μου πει, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Κάτι λάθο κατάλαβε μάλλον. Όχι, καθόλου δεν κατάλαβα λάθο. Ότι θα βγουν τα λαμόγια για βάλει δημοσιογράφου και θα πούνε ότι είναι τουρισμό και τα σκουπίδια, σκουπία σε ρωτάω. Κατόμητικά ναι το θυμήκα. Ναι, βέβαια τα λένε. Και εγώ το είπα αυτό. Ναι, συμφωνώ. Πράβω, μπράβο, μπράβο αυτό σα. Όποιο και να πει, δεν έχει να κάνει, Μπράβο ρε Παλικάρι μου, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω αν το άκουσα καλά. Μπράβο Παλικάρι μου. Τη Δευτέρα που μα πέρασε είχε στην για το, το μίκερ, το, το ξέρω. Εντάξει, εκείμε στην ικανογωγεία, ήταν τρομερίζο, συζητάμε. Πριν ξεκινήσει όμω την κουσκινικό, κινικό. στο Πάνω Διάζωμα και πάνω με τη γυναίκα μου καθόμασταν και κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει, περνάει ο Γλέσο, περνάει ο Μίκης, περνάει ο Ρουγάς, και τελευταία έκανα <laughs> και όλοι και το Ναι, δεν είναι δυνατόν. Μου κάνει πλάκα αυτό. Κάποιοι α κάμερα να μου κάνει χαλαρέ. Γινάκι, κάνω. Συχνά μου δεν να σε ρωτήσω κάτι. Ο πάκι του λέω περνάει του λέω. Δεν περνάει του λέω, περνάει», του λέω μπερδεύεσαι». δεν Δεν είναι του για να πει Α το μαρινάκι θα, θα λέξει μπαρικά και έτσι. το mm. το παράδειγμα γιατί, και, και, οι είναι γαύροι. Και φίλε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 Όταν δίνει 3.000 στο δικαστικό και 2.000 στο στρατιωτικό. Δεν μπορεί, δεν περισσεύει χρήμα να πάει κύριε Γιώργο. Μου να λέμε και την αλήθεια. Αμηχανία υπάρχει μετά από αυτήν την πρόταση, διαπίστωση, παρατήρηση. Γιατί έχει δίκιο. Με 3.000 δεν πα στο διάστημα. Με 80 ευρώ όμω πηγαίνει. Είναι τόσο τόσο απλό το να πα στο διάστημα. Ρουτίνα έχει καταντήσει πια. Ε, ο Βασίλης Λεβέντης πριν πει αυτό είπε και κάτι άλλο γιατί είχε μια δουλειά να κάνει εκεί το Σαββατοκυριακό και την περιέγραψε πολύ αναλυτικά τη δουλειά που είχε να κάνει. Πρόεδρε ε, σε ευχαριστώ θερμά καλό ταξίδι. Λευκάδα πάτε θα, Όχι Λευκάδα που? θα πάω στο Δυρό. Α Έχ, το Δυρό πάτε έχουν, Α τέλεια. Έχουν κάποιες γυναίκες σκοτώσαν εκεί και έχουν ορτασμό σήμερα και πάτε. αύριο Έχουνε εορτασμό γιατί σκοτώσανε κάποιες γυναίκες. Δεν τις σκοτώσαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αναφέρεται σε μια ένδοξη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, όχι και τόσο γνωστή. Ήτανε 22 Ιουνίου του 1826, ο Ιμπραήμ είχε τελειώσει με τον Παπαφλέσα και πήγαινε προ τη Μάνη, θέλει να δώσει ένα γερό μάθημα στους Μανιάτες και άνοιξε, μέτωπο, άνοιξε δύο μέτωπα. Το, το ένα ήταν στη Βέργα, όπου εκεί συνετρίβει ο στρατό του Ιμπραήμ από του ηρωικού Μανιάτε. Το άλλο μέτωπο ήταν στην καρδιά τη Μάνη, στο Δυρό. Όμω εκεί ήταν οι γυναίκε. Αντιμετώπισε γυναίκε με δρεπάνια του θερισμού, με πέτρε, με ξύλα, με δόντια και με νύχια ακόμα. Και θέριξαν, θέρισαν οι γυναίκε τη Μάνης στην κυριολεξία τη δυνάμει του Ιμπραήμ, όπω λέει η ιστορία. Μάλιστα ο ακαδημαϊκός Κόκκινο, αναφερόμενο σε αυτή τη μάχη του Δυρού για τι γυναίκε που σκοτώθηκαν, όπω λέει ο Λεβέντη. Ε, λέει ακριβώς «Δια μία ακόμη φορά η δραματική και ερωική πραγματικότηση περέπει τα συλλήψεις των θρύλων κατά τον ιερόν αγώνα της ανεξαρτησίας μας και συνεχίζει ο ακαδημαϊκός κόκκινος «Όλα όσα αναφέρονται για τας γυναίκα της Μάνης που έτρεξαν στη Μάχη και κρατούσαν αντί όπλων Δρεπάνια, Ρόπαλα και Πέτρας ξεπερνούν τη φαντασία. Είναι ασυλήπ του πολεμικού μεγαλείου, η, η, η Μάνη μας έδωσε νέας Αμαζόνα. Αυτή λοιπόν την ηρωική στιγμή και όχι τόσο γνωστή, ο Βασίλη Λεβέντη, όπω ακούσατε, ήθελε να παίρνει την εορτάση γιατί κάποιε γυναίκε σκοτώθηκαν εκεί στη Μάνη, Εδώ, Αλέξη Τσίπρας τώρα α, άλλη συγκέντρωση εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση του έταζε και εκεί. Κινητοποίηση που έχει άμεση επίπτωση στο κοινωνικό σύνολο βρίσκει τόσο μεγάλη αλληλεγγύη στο σύνολο τη κοινωνία. Γιατί όλοι πια στο ίδιο καζάνι. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αν αυτή η κυβέρνηση που έχει γαντζωθεί στις καρέκλες της εξουσίας συνεχίσει για μέρες, για μήνες να νομοθετεί βρίσκεται σε κίνδυνο η κοινωνία, βρίσκεται σε κίνδυνο η χώρα. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα επιχειρήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό δεν τους βγαίνει όμως. Και πιστεύω ότι οι κινητοποίησεις αυτές πρέπει να προσανατολιστούν και στους βασικούς υπεύθυνου της κρίσης που είναι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι η διαπλοκή που είναι Οι κυβερνώντες, δηλαδή οι υπουργοί και η πλειοψηφοί εκνοβλευτικοί που παίρνει τι αποφάσεις. Έλεγε, παντού έλεγε, τελικά είχε αποτέλεσμα αυτό το πες πες. Λαός, μέρος Β. Αποστόλη, καλή σου μέρα. Και σε σένα. Με λένε Ελένη. Και μενα Πόπη. Σαν τη γεια μου την καλλιώπη. Άχνω με λέγανε Ευτέρπι μου. Ταιριάζει πιο πολύ αυτό το αλφα με το μη. Τι λέει Ευτέρπι, κάτι άλλο λέει. Τώρα έλα με αυτά που είπε, Ξέχασα αυτά που. Να Σημαντικό δεν θα ήταν, στο λέω εγώ από τώρα. Για πάμε. Ένα πει στο θύμιο ότι αν δεν γκώσει τη γλωσσίτσα του θα δηλητηριαστεί. Θα πάθει κάτι. Α, τη Σιριζέα είστε πονεμένοι. Δε... Εγώ σα ψάχνω πάντω. Σα ψάχνω, σα κάνω συλλογή. λέει. Ήθελα να μου πεις και κάτι άλλο. Αφού ο κομμουνισμός ήταν τόσο καλό, γιατί στι πρώην ανατολικέ χώρε. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι χαζομάρα η κουβέντα έτσι κι αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι ο καπιταλισμό είναι τόσο καλό. Όχι, ούτε Τι, όχι. ο καπιταλισμό με τίποτε. Ποιο είναι. Αχ... Ξέρεις που πάει μετά. Ναι, Μολ, αλλά είναι... Ξεκινάει από φύ. Φασισμός καλέ. Έλα μωρέ δεν πειράζει. Όχι φασισμός μα... Α όχι φασισμός ο είκοσι τι θε! Τι θέλω δημοκρατία. Καπιταλισμό, καπιταλισμό, αυτή, αυτή η δημοκρατία θέσει. Αυτό έχει μάθει. Γιατί οι κουκουέδε μονίμω ήμουν του δεξιού, όπω το μυτσοτάκι τώρα ο κουτσούμπα και αυτά. Του, η πιο καλή. Γκαρσόνα είμαι εγώ, άστο. Ε. Η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ γιατί μετέχνει όλου του κερνών. Ότι Για... το ξέρει τι θέσει, το ξέρει τι έχει στο μυαλό σου, έλα. Αντισταθείτε σε αυτό που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ Αντισταθείτε σε αυτό που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει δόξα ο Θεός Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών στον κοντό άνθρωπο του γραφείου στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ στην κρατική εκπαίδευση στον φόρο στην ελληνοφρένια ακόμη που σας κάνει και γελάτε Μιχάλης Κατσαρός Εγώ θα στο πάω αλλού Μην αντιστέκεσαι Μ Μην Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ Το πάθος έρχεται και φέρνει η λογική Σάκης Ρουβάς, αναρχία Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας Θα σου κάνω και μασάς τα πόδια σου αν Γεια σας, το κοτόκι ήταν από Ναι, ναι Έλα ε. απόψε του τσολιά Να <Το> σου πέξω μπαγλαμά Να σου παίξω μπαγλαμά <Το> Να, <σου παίξω> <Το> να κατεβούν οι αγγέλη <Το> Να χορεύσουν τσιφτετέ Να σας πω, ε, θέλω να κάνω μια κράτηση για σήμερα το βράδυ ναι. Για 6 άτομα, στο όνομα Κυριώτης Ωραία Μπορείτε να μου πείτε ακριβώς που είναι Αμαρυνθίας 32, στο κουκάκι Μα, Ωραία, Αμαρυνθίας 32 στο κουκάκι Ναι Ωραία, ευχαριστώ, έτσι, για 6 άτομα Έτσι, πώς αλλιώς έγινε, έγινε. Γεια σας Γεια σας, γεια Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας Η κυβέρνηση της συμφοράς που μας κυβερνά Έχει μετατρέψει τη χώρα σε επικία χρέους Οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των εκπροσώπων του λαού <στομίου> <στομίου> Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία <στομίου> Δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία. Λαού ανεξάρτητη φιλάσε. είναι η Λαού και μόνη πολιτική δύναμη. Που δεν λαμβάνουν μοντολέ από του δανειστές και από την Τρόικα Δεν είναι η εκτέλεση. εντολών που έρχονται από το Βερολίνο. Χαμπέτουε τζούτεκ, άνα με λέξε σπιτώνει, αλάρτζουκιλα λασέφα τετροτίνει, ολαλαλαμπτάν Τη χώρα την κρατούσαν όρθια με εντολές του πρωθυπουργούς τους υπουργούς να είναι στα τέσσερα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όρθια. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ, Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Λίπε, λίπε, λέει, γιατί Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα δεν δέχεται εντολές. Και ανεξάρτητα είμαστε στα τέσσερα Και αυτή στα τέσσερα Το είπαμε και πριν Κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την συγκυβέρνηση γιατί βλέπω ότι βάλετε Από διάφορα συμφέροντα Και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, είναι κακό Οπότε κάνουμε ότι μπορούμε για το καλό 25 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ στρέφονται Κατά της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας Για σεξισμό Άντε πάλι, τα ίδια ξανά Έχω εδώ την επιστολή, έστειλαν προς το ΕΣΟΡΟΥ 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ε. Με βαθύτατη ανησυχία διαπιστώνουμε λένε οι βουλευτέ, ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα κρούσματα εκπομπών με σεξιστικό λόγο, καθώ και η αναπαραγωγή σεξιστικών στερεοτύπων στα τηλεοπτικά κανάλια τη χώρα. Το τελευταίο παράδειγμα αποτελεί τη τηλεοπτική έλλειμια εκπομπή Ελληνοφρένια 30 Μαου 17, στη διάρκεια τη οποία και στο όνομα τη άτυρα, με εισαγωγικά, γυναίκα υπάλληλο τη Βουλή βρέθηκε κατά την άσκηση των καθικόντων τη και χωρί να είσαι θέση να περασπιστεί τον εαυτό τη στο στόχρο ντουμπλαρισμένων με περιεχόμενο. Ε, επισυνάπτουν εδώ το απόσπασμα της εκπομπής δεν μπορώ να σας το περιγράψω γιατί είναι λίγο δύσκολο είναι αυτές οι φωνές που βάζουμε από πάνω σε μια κυρία υπαλλήλου της Βουλής εκεί στο Προεδρείο που ούτε καν φαίνεται Φαίνεται ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει. Τέλο πάντων, από εδώ και πέρα αρχίζει το. Δεν είχαμε πρόθεση να αντιθίξουμε την γυναίκα, δεν μα απασχολούσε. Το σκηνικό ήταν έτσι λίγο ρομαντικό γι' αυτό. Και λέει τώρα η επιστολή: Με δεδομένου ότι μια κρούσματα σεξιστικού λόγου και σεξιστική εικόνα τείνουν να λάβουν χαρακτήρα χιονοστιβάδα σε πλήστε όσε ραδιοτηλεοπτικέ εκπομπέ, επειδή οι ραδιοτηλεόρε δεν είναι μόνο μέσο ψυχαγωγία και επικοινωνία, αλλά είναι ταυτοχρόνο και φορέα ιδεολογία, καθώ αποτυπώνει και συνεπώ αναπαράγει κοινωνικέ ανισότητε λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναπαράγει τηλεόραση κοινωνικές ανισότητες στην προκειμένη περίπτωση έμφυλες διακρίσεις και καταλήγει επιστολή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΕΣΟΡΟΥ επειδή ο εξισμός σε όλες τις εκφάνσεις του είναι όχι μόνο υπονομευτικό στις ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεύτερο σημείο που το τονίζουμε αλλά λειτουργείς τη της ίδιας δημοκρατίας Οι κάτωθοι υπογράφουσε και υπογράφοντε βουλεύτριε και βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε από το Σουρού να λάβει όλα τα ανεδειγμένα μέτρα με στόχο τον περιορισμό του σεξιστικού λόγου και τη σεξιστική εικόνα, την προστασία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια ξανά, καθώ και την προώθηση τη πραγματική ισότητα των φίλων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Θα σα διαβάσω ποιοι είναι 25 βουλευτέ, τιτάνε τη υπεράσπιση τη ανθρωπίνη αξιοπρέπεια και όπω λένε στην πρώτη σελίδα, μαχητέ, ναι των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτοί που έχουν φέρει τα μνημόνια θα μιλήσουν για κοινωνικές ανισότητες και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε σε αυτούς που τους ευχαριστούμε και θερμά και είναι. Σίανα Αναγνωστοπούλου, Δρίτσας Θόδωρος, Δριτσέλη Παναγιώτα, Δουζίνας Κωνσταντίνος, Εμμανουλίδη Δημήτρη, Ιγκλέζη Κατερίνα, Θαλερίτη Μαρία, Καβαδία Ανέτα, δημοσιογράφο, Καραγιανίδη Χρήστο, Καστόρη Αστέριο, Κατσαβριά Χιοροπούλου Χρυσούλα, Κουράκη Αναστάσιο, Ο Τάσο, ο κατά τη Ελληνοφρένεια, και αυτό δημοσιογράφος συνάδελφο, με αυτά τα ωραία που λέει, Μάκης, μας, και μόνο είναι τόσο Πάλι Γεώργιο, Παπαδόπουλο Χριστόφορο, Παρασκευόπουλο Νικόλα, Ορίζο Δημήτριο, Σπαρτινό Κωνσταντίνο, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή Αφροδίτη, Τζούφι Μερόπη, Κούφα, Ελισάβετ Μπέτι, επίση αριστερή, μην το ξεχνάμε και τελευταία με αλφαβητική σειρά, Χριστοδουλοπούλου, Αναστασία Τασία. Αυτή είναι οι 25 βουλευτέ που με επιστολή προ το ΕΣΟΡΟΥ ζητά να γίνουν τα δέοντα για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια επειδή αναπαράγει το σεξισμό και τι κοινωνικέ ανισότητε και την. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια προσβάλλουμε. Γιατί, όπω ξέρετε, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ αυτά δεν τα θέλουν. Φτάσαμε στο τέλος Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίν. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Ναι. Μου απάντησε, Μωρό μου. Τι, α, ναι. Τι κάνει, αγιναστηριακούλη. Δεν σου γυμναστηριακούλη. Κούλη. Α, <laughs> γυμναστηριακούλη. <laughs> Παλιά έλεγε γυμναστηριακό. Τώρα το πιασα, εντάξει. Κούλη, κούλη. Έλα, κούλη, για πε μου, κούλη. Έλα, μωριρούλη. Άκουσα τον καλαμπούκι που έλεγε χθε εκεί με με μια συνέντευξη, με το μάνο, νομίζω. Και λέει, oh, τι εγώ... θα πάνε, λέει, όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ε, λέει να απολυθούνε. Ρε φιλέ, γιατί να μην πάνε εκεί που ήταν πριν. Που δεν, πριν μπουν με κομματικά κριτήρια σαν κομματικό στρατό. Γιατί να μην πάνε εκεί που ήταν πριν. Μπήκανε τώρα όλα τα κοπρόσκυλα, Όπως ανοίξανε την κολοέρ του κερατά που δεν την ακούει κανένας Και μπήκανε 3000 κοπρόσκυλα και πρέπει εμείς να τα πληρώνουμε. Με λίγα α, λόγια, α, και καλά και... έκανε ο Σαμαράς και... και την έκλεισε που κλείνουμε και τέσσερα χρόνια επέτειο. Μαύρη επέτειο. Καλά και έκανε και την έκλεισε ο Αντώνης, Μαύρο. Γιατί εσύ θες να πληρώνει μια έρθου δεν τη βλέπει και δεν την με με, να, τι να την κάνεις, παιδί μου τώρα. Μα, να Ξέρετε μαλά, εσύ στη λάθη πούμε πάνω στη φωνή και καλύπτει τον άλλο που θέλει να πει κάτι. Τι στο... να πει, ρε ο άλλο, δεν τον έχουμε ακούσει τον άλλο δεν τον ξέρουμε. Γιατί δηλαδή εγώ να πληρώνει, εσύ δεν να πληρώνει. Τι αγόριμα με αυτέ. Εγώ δεν θέλω να την πληρώνω τα κοπρόσωπα. Εσύ προτιμά να, να πληρώνει το ιδιωτικό κανάλι, γιατί το πληρώνει. Με τα δάνεια που παίρνουν από τι τράπεζε και είναι προχρεωμένα και χρουστάνε στον κόσμο, το πληρώνει. Να κλείσουν και τα, αυτά τα ιδιωτικά κανάλια. Τα λέω εγώ, κλείστε τι τηλεοράσει, να βγούμε στου δρόμου. Δεν θέλετε όμω.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 Για την τρομοκρατική ενέργεια στη Λεϊρία, είπατε τίποτα. Ναι, Γερμανοί και Βορειοευρωπαίοι τραπεζίτε, τρομοκράτε, ανάγκασαν τον Πορτογαλικό λαό να μην έχει επαρκή αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων και δασοπυροσβεστών, με αποτέλεσμα 60 Πορτογάλοι να βρουν το θάνατο. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει αν πετάξει ένα τζιχαντιστήχα, μια κροτίδα στο Βερολίνο και σπάσει μια Γερμανίδα τον νύχη τη, βάζουν όλοι το Pray for Berlin. Για του λαού του Νότου που πεθαίνουν, είναι κουβέντα. Για να μην το παίρνουμε μεμονωμένα, αυτό που είπε ο Πανούση, επειδή πολλοί σύντροφοι διαμαρτύρονται, μπορεί να φάνει και ότι υποστηρίζει τα αυγά, αλλά και σε αντίστοιχε συνεντεύξει έχει πει ότι η χρυσή αυγή είναι ό,τι πιο κομπλεκτικό, είναι πασιστοειδή, κοπρολάγνου, σου έλεγε, επεκαταπιεσμένου, ομοφυλόφιλου τα πάντα. Απλά αυτό που θέλω από τον Πανούση και τον κάθε Πανούση και τον κάθε Αγγελάκα, όταν κάνει έτσι κριτική στο ΚΚΟΕ, κάνει και την κριτική στου άλλου που είναι πολύ χειρότερη από το Κουκουέ. Αυτό. Αποστολή. Ναι, ναι. Κάκι σε Γεια σου, καλή λέω. Εταιρό για Ιγάλεο, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Μια φορά σου είχα ζητήσει να μου βάλει το φινικελογιανάκι και τον έβαλε. Αλλά σήμερα έδωσε ρε, φίλε. Τσ' άρεσε. Μ' άρεσε, μόνο μ' άρεσε. Είναι σαν να έχω κάνει να μην πω ότι πέντε χρόνια μαζεμένα σε μία ώρα. Α, κατάλαβα. Έχει πάει αράχνη σύννεφο, κατάλαβα. Με, κάθε άλλο, αλλά μέχρι τελειώσει. Άμα Α, αγάπη αγάπημα αυτό, εγώ δεν δε, δε, μου πεσέβε εμένα. Δεν έχω. Ευχαριστία μόνο για σένα. Χαίρομαι με τη χαρά σου που λέμε. Θα σου φιλήσετε τα πόδια πιο Πιο, κατάνο, ,τι πιο πάνω, πιο πάνω. Να είσαι καλά. Του ανθρώπου που μαζεύουν τα σκουπίδια. Will Smith, γερά! Will, δώσε! Μπούσε, παιδιά, και κατεβάστηκε την καμιά εικοσαριά απορριμματοφόρα στο αεροδρόμιο. Τόσο μεγάλα, μάξια, μια βόλτα να κάνετε, θα του πάει 5-5. Ναι, γιατί στο αεροδρόμιο πρέπει να πάνε. Τα σκουπίδια για να δύο δουν τουρίστε. Δεν χρειάζεται, παντού θα πάει. Αλλά είναι ρίσκο, είσαι κατά τη χώρα με αυτό που λε. Και σίγουρα με του δημοσιογράφου, αυτό είναι το χειρότερο. Να τα πάνε τα σκουπίδια στο αεροδρόμιο, να το δουνε βρώμικο, να γυρίσουν πίσω. Να δω τι θα πάρετε μετά εσεί στα ταξια, ά, είσοι χτύπηρο. Λυπά, Νοπορά να πάμε μια βόρτα μετά. Μπρεως. Λοιπόν, μετά την παράφιά του παιδιά σε κάτι τυμπουκόφερό δημοσιογράφου, έκταζε μια ώρα πάνω στην κάμερα, μόνο που δεν πήγε μέσα στο γιάπι, το άδειο δημοσιογράφο. Μου κόμει Τι; Έστω σύντροφό από το μαγευτικό κομματερό τι πήγα και δεν τον έξανα βρήκα, μου κόμει συνήθω όμω. Δεν ξέρει, μπορώ να είναι καρμικό, μετά από δύο γράμου και τρία παιδιά δεν ξέρει ποτέ, μπορεί να είναι το τηχαιρό μου. Μπορεί, μπορεί. Αν είσαι όριμο, αλλά δεν σε κόβουν. Έλα. Ναι.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 Ja i jestem